Κεφάλων Ε. Στοιχία 1 ως 16. Η συμπεριφορά του Τιμοθεού προ το ποιμνιό του. 1. Μην επιπλήξει με απότομων τρόπων γεροντότερων κατά την ηλικία, αλλά πρότρεπε τον σαν πατέρα, του νεότερου δε κατά την ηλικία, συμβούλευε τους αδελφού. 2 τα ηλικιωμένα προτρεπέτα σαν μητέρα, τα νεοτέρα συμβούλευέτα σαν αδελφά, προσέχω να προ αυτά με πάσα αναγνότητα. 3. Τίματα χείρα, τα πράγματι χείρα, αυτά δηλαδή που είναι όχι μόνο πτωχέ, αλλά και σόφρονε και αγνέ. 4. Εάν δε καμία χείρα έχει παιδιά ή εγγόνια, ας μανθάνουν τα αυτά να δεικνύουν σεβασμόν πρώτον στην ιδία των οικογένειων και να ανταποδίδουν αμοιβά εις τους προγόνους των διώς αυτοί εμόχθησαν και θυσίασαν όταν τα εγγόνια ή τα παιδιά είχαν ανάγκη περί Πρέπει δε τα αυτά να μάθουν τον σεβασμόν και την ανταπόδοση αυτήν, διότι τούτο είναι καλό και βάρες των του Θεού. 5. Η δε πραγματική χείρα, ισόφρον δηλαδή και αγνή, που είναι συγχρόνος και έρημος από συγγενείς, έχει στηρίξει τα σελπίδα στήσεις των θεών και καταγίνεται με επιμονή σα δεήσεις και προσευχάς νύκτα και ημέρα. 6. Η χείρα όμως που σπαταλά και ζει βίον τριφυλών και τι φαίνεται ζωντανή έχει αποθάνει πνευματικός. 7. Παράγγελε και αυτά που σου γράφω δια για να μην δίδουν λαβίνη κατηγορίαν και αυτέ και οι απογονήτων. 8. Εάν δε κανένα από του απογόνου τούτου δεν λαμβάνει πρόνοια για του ειδικού του ανθρώπου και μάλιστα για του οικιακού του, αυτό έχει αρνηθεί την πίστη του Χριστού και είναι χειρότερο και από αυτόν τον άπιστον, ο οποίο συνήθω δεν στερείται την φυσική ιστοργή. 9. Χήρας καταγράφεται στον κατάλογο τη της Εκκλησίας εφόσον δεν είναι μικροτέρα των 60 ετών και εφόσον υπήρξε ενός ανδρός γυνή, δηλαδή μονόγαμος. 10. Πρέπει ακόμη να παρέχετε μαρτυρία καλή περί αυτής για τα καλά της έργα. Εάν δηλαδή ανέθρεψε παιδιά, εάν εφιλοξένησεν, εάν ένιψε πόδια χριστιανών που ήρχονται από διπορίαν ή περιοδίαν, εάν βοήθησε θλιβωμένους, εάν συνέτρεξεν εις κάθε έρχον αγαθών. 11. Τας νεοτέρας ο Μοσχύρας μη τα δέχεσαι, διότι όταν ο έρωτας και ο πόθος της αργικής ζωής ψυχράνε την αγάπη των προς τον Χριστόν, θέλουν να έλθουν εις γάμον. Δώδεκα Αυτὲ έχουν κατάκριση και κατάδίκη, διότι κατεφρόνησαν την πρώτη των υπόσχεσην του ότι θα παρέμενον πιστέ και αφοσιωμένε των Χριστών. Δεκατρία Συγχρόνως δε ἐνεώτερε αυτές χείρες κακομαθαίνουν να είναι αργέ και να περιέρχονται τα σπίτια. Όχι δε μόνον αργέ γίνονται, αλλά και φλίαροι και περίεργοι λέγουσαν εκείνα που δεν πρέπει. Δεκατέσσερα. Δι' αυτά λοιπόν θέλω ἐνεώτερε χείρε να επανδρεύονται, να τεκνογονούν, να οικοκυρεύονται, να μην δίνουν καμία αναφορμήνη στον εχθρόν της πίστος για να διαβάλει και χλεβάζει την πίστη. Δεκαπέντε. Θέλω δεν να επανδρεύονται νεότεροι χείρε, διότι τώρα που σου γράφω, μερικοί παρεξετράπησαν και κολούθησαν πίσω από τον σατανάν. 16. Εάν κανείς πιστός ή πιστή έχει στο σπίτι του χείρας, ας παρέχεις αυτά στα αρκετά διατησυντήρησήν των και ας μη επιβαρύνεται η εκκλησία, για να μπορεί αυτή να βοηθήσει αρκετά τα στα και πραγματικά χείρας.